Πέρε μερεπε, φίλε και φίλοι, ακούστε με γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια που θα πω. Πέρι μερεπε, σαν μια μεγάλη αλήθεια που θα πω. Τοτεκό αντε, πρόκειται κουμ. Ακούστε με γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια που θα πω. Αυτά που σα είπα ο Τσίπρας, δεν γίνονται. Μπράβο! Ορίστε, που τον κατηγορούμε ότι λέει όλο ψέματα. Είπε και μία αλήθεια. Από την ομιλία του στην ΔΕΘ προχθέ το βράδυ, το Σάββατο, λέει και αλήθεια Ο άνθρωπο έχει οριμάσει. Δεν είναι όπω την πρώτη φορά, μα έχει φλωμώσει το ψέμα. Τώρα έχει αρχίσει τι αλήθειες Να, μια αλήθεια που μόλι ακούσαμε. Ότι όλα αυτά που μα έταξε προχθέ δεν γίνονται. Είναι αλήθεια. Εγώ το πιστεύω. Έχω αρχίσει να το πιστεύω. Φαίνεται ο άνθρωπο έχει οριμάσει, έχει αλλάξει. Δεν είναι όπω παλιά. Μια δεύτερη αλήθεια είναι αυτή. Αντιθέτω, ένα σχέδιο. συνεκτικό και ρεαλιστικό. Όχι απλά γίνεται, αλλά απαιτείται. Και αυτό ακριβώς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη. Μπράβο! Ο ελληνικός λαός θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα και θα αυτοκτονήσει. Λουλού, μη πάρ του του μη το si sdraia insieme a me e non mi lascia più quelli cos'la os? Sta prossimostì, sti barbarotita, che sta aptotonis. S'è fiorito, Panagio. As, sto ecco un calà cap che αυτός το μιαλότυς. τη Η αυτοκτονία είναι μια από τις επιλογές που σου δίνει απλόχερα η βαρβαρότητα. Μοντάζ βεβαίω ήταν όλα αυτά. Αλέξη Τσίπρα, σήμερα έχουμε αρκετό, διότι ήταν το Σαββατοκυριακό του πάνω στη ΔΕΘ. Είπε πολλά πράγματα, έταξε πάρα πολλά πράγματα. Ε, μας ανακοίνωσε τι θα καταργήσει, τι θα κρατικοποιήσει. Ωραία όλα αυτά, για όποιον είχε κέφια. Μία ώρα το Σάββατο να τον ακούσει και 3.5 ήμισι ώρα στην Κυριακή στη συνέντευξ Έχει δύο θεματάκια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτον δεν το πιστεύει κανείς και δεύτερον δεν πιστεύει και ο ίδιος σε αυτά που λέει. Αυτή την εικόνα μου δίνει, αυτή την εικόνα εισπράττω. Από την κοινωνία προφανώς κάποιοι τον πιστεύουν, αλλά αυτό με την εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω και ο ίδιος το έχει. Το ύφο του αυτό μου δείχνει εμένα. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για την Σε ό,τι μας αφορά, καλούμε του νέου ανθρώπου να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο όπλο στα χέρια του. Το όπλο αυτό είναι η άποψή του και είναι και η ψήφο του. Το όπλο αυτό είναι η άποψή του και είναι και η ψήφο του. Καμία μεγάλη αλλαγή δεν έγινε χωρί του νέου ανθρώπου στην πρώτη γραμμή. Και καμία μεγάλη αλλαγή δεν έγινε με εκλογέ και με την ψήφο. Να το λέμε και αυτό γιατί υποτίθεται και αριστερός και πρέπει να πει και κάτι πιο ριζοσπαστικό πέρα από αυτά τα συνήθη με την νεολαία και όλα τα υπόλοιπα Όμω, μίλησε, μίλησε για επανάσταση Οι νέοι από μόνητος είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τα πάντα σε αυτό τον τόπο αρκεί να συνειδητοποιήσουν ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη τη, ότι αν δεν γίνουν οι ίδιοι φορεί τη αλλαγή που προσδοκούν τα πράγματα δεν θα αλλάξουν Γι' αυτό λοιπόν για μας Το είπα και χθε στην ομιλία μου, η επόμενη εκλογική μάχη δεν θα είναι ένα πόλεμο, θα είναι μια ειρηνική επανάσταση. Να ανακαρμε, με αυτού θα είναι μια ειρηνική επανάσταση. Κισα κόμε. Θα είναι μια ειρηνική επανάσταση Κάμε επανάσταση Και σε εμάς θέλετε τίποτα Έτσι λοιπόν οι εκλογές που θα έρθουν Σύμφωνα πάντα με τον Αλέξη Τσίπερα Θα είναι μια ειρηνική Επανάσταση που να μπλέκει τώρα με την κανονική επανάσταση, θα έχει και αίματα, θα έχει και φασαρία, θα έχει αξιρισχέ. Είμαστε για τέτοια τώρα. Οπότε, μια ειρηνική επανάσταση: πα στην κάλπη. Αν και καλοκαίρι πα μετά και για μπάνιο ή πριν, ή πας για μπάνιο μόνο, δεν πα καθόλου στην κάλπη. Γενικώ αυτέ οι επαναστάσεις είναι πολύ εύκολε, γίνονται. Αυτό σου ζητάει ο ηγέτη να πα να ψηφίσει μια μέρα και μετά να περιμένει στα τέσσερα χρόνια να δει τι γίνεται. Έστα ενδιάμεσα να βλέπει και καμιά τηλεόραση, κανένα κανάλι. Πού το πάει, τι γίνεται, καμιά συνέντευξη τύπου Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι διαδικασία, αυτό είναι συμμετοχή Αυτά είναι τα όπλα τη νεολαία. Επειδή όμως μίλησε για επανάσταση Είναι λογικό να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για επανάσταση Γιατί έχει διαβάσει Τσέκεβάρα Θυμήθηκα μια φράση που διάβασα ότι την είχε πει κάποτε ο Τσακευάρα Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πες Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πες Ορίστε, Είπα, γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά Άι, Λούλου, Νανα, Καρμέ Πέρε, πέρε, πέρε, χέσταλα, Βικτόρια, Σέμπρε Τσερκανό Μαρίτο Η επόμενη εκλογική μάχη δεν θα είναι ένα πόλεμο, θα είναι μια ειρηνική επανάσταση. Έχουμε δουλειά μπροστά μα, ραφτείτε. Θα έχουμε ειρηνική επανάσταση. Επαναστάτε, σύντροφοι, 2.11.10.80.80. Σα περιμένει ο Άρχιε Επαναστάτης Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη Τσολιά για να ετοιμάσετε τα τη ειρηνική επαναστάσεω. Τα σχέδια, να συντονίσουμε τα ρολόγια μας επαναστάτε. Το πρώτο και το βασικό είναι αυτό. Ε, θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στην ειρηνική Επανάσταση Πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε το πολίτευμα Γιατί όπως όλοι ξέρουμε έχουμε βασιλεία Αν είχαμε κανονικότητα θα είχαμε βασιλεία Αυτό είπε ο Δημήτρης Οικονόμου σήμερα το πρωί Βγήκε ο Παύλος Στο BBC ναι. Και βάλαν το σούπερ από κάτω Ξέρετε εμείς τη με το όνομα ναι. Το οποίο λέει Crown Prince Δηλαδή ναι. διάδοχος πριν. Έγινε, ο χαμός. έγινε ο, ο, χαμός. ο χαμός Η Daily Mail τους λέει συγγνώμη δεν ξέρει τη ιστορία γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο ναι. άλλο το τι θέλω και, και άλλο ο, ο, τη στιγμή που έχει την πρώτη δημοκρατία υπό κανονικές συνθήκες ο Παύλος έτσι θα ήταν υπό κανονικές ήταν... συνθήκες ο Παύλος έτσι θα ήταν αλλά για μας δεν υπάρχει πλέον η Βασιλεία Υπό κανονικέ συνθήκε θα είχαμε το βασιλιά και άρα ο Παύλο ναι θα ήταν διάδοχο. Αλλά δεν έχουμε κανονικέ συνθήκε. Όλο αυτό που ξεκίνησε από το δημοψήφισμα του 1974 και όλα αυτά τα χρόνια που το ονομάζουμε δημοκρατία, δεν ξέρω πώ θέλετε, δεν είναι κανονικέ συνθήκε. Άρα δεν έχουμε τέτοιε συνθήκε. Γι' αυτό και ο Παύλο βγαίνει όπω βγαίνει. Θέματα. θέματα Ο Δημήτρη Οικονόμου ε, έχει, δεν έχει όριο. Αυτό είναι το όριο με τον Δημήτρη Οικονόμου. Δεν ξέρει τι θα πει. Περίπου ξέρει, φαντάζεσαι, αλλά πάντα έχει ένα ταλέντο και ξεπερνάει και τον εαυτό του και μα χαρίζει αυτέ τι πολύ ωραίε ατάκες Ότι όλο αυτό που ζούμε και έχει επιλέξει ο ελληνικό λαό δεν είναι κανονικότητα. Η κανονικότητα θα ήταν αν είχαμε βασιλεία. Και μετά που λέει δεν έχουμε βασιλιά, σπάει και λίγο η φωνή του. Λογικό. Είχαμε και προεκλογική συγκέντρωση ε, στην Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπω στη Δεκελίας, που λέει και η ίδια η Βύση, πιανού. Άδονη Καλησπέρα Υπουργέ μας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο δικός μας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος ο αυτοδημιούργητος, ο άνθρωπος ο εργατικός, ο άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μας, ο άνθρωπος που ξεχωρίζει για τη λιτότητα και το ήθος του, που για τη και το ήθος του. ο άνθρωπος, ο υπουργό που υπηρετεί με αρχές και ευγένεια το δημόσιο συμφέρον, που υπηρετεί με αρχές και ευγένεια το δημόσιο συμφέρον Πάντα κοντά στον πρόεδρο μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με πλήρη εντιμότητα και σεμνότητα. Με πλήρη εντιμότητα και σεμνότητα. Τώρα κι εμείς σου χρωστάμε την ψήφο μας και τον αγώνα μας δίπλα σου. Άδωνη γερά, ποτέ αριστερά. Το σύνθημα θα είναι αυτό. Α, δεν ήταν το Google Translation, η κοπέλα που βάζουμε. Ήταν μια κυρία εκεί που παρουσίασε με αυτό το πάθο. βάλουμε εμεί διπλέ κάποιε φράσει. Αυτά περί εντυμότητα, περί αριστεία, περί λιτότητα που έλεγε. Λέξει. Στη σειρά. Είναι η κυρία που παρουσίασε τον Άδων Γεωργιάρη στην εκδήλωση που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια κάπου στη Δεκελεία και μίλησε κάποια στιγμή για την εντυμότητά του, για το ήθος του. Ένα παράδειγμα ήθους και εντιμότητας θα πάρουμε τώρα από άλλη παρέμβαση του Άδωνη μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σήμερα υπάρχουν δύο κυβερνητικέ προτάσει. Mm -hmm. Η μία, Κυριάκοπ και ο Τάκη, αυτοδύναμο Η άλλη, ο Τσίπρα με τον Ανδρουλάκη, τον Βαρουφάκη και τον Κουτσούμπα. Αυτέ είναι οι δύο προτάσει που υπάρχουν. Θα είναι ο Κουτσούμπα σε αυτό το σχήμα. Ο ίδιο ο Κουτσούμπας λέει το ακριβώ αντίθετο. Το κουκουέ, συνολικά. Και το έχει πληρώσει, όπω όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουν σε αυτό το τόπο. Όμω συνεχίζει να επιδεικνύει το ήθο. Του ανδρό στι πολιτικέ αρχέ που έχει, να λέει ένα χοντροειδέστατο το ψέμα. Χοντροειδέστατο το ψέμα. Σε τέτοια εκτίμηση έχει του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία που στα μούτρα του τους πετάει ένα χοντρό ψέμα και για άλλα θέματα, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γι' αυτό τις τελευταίες μέρες, Αυτό τι τελευταίε μέρε το κάνει συχνά. Σήμερα υπάρχουν δύο κυβερνητικέ προτάσει. Mm -hmm. Η μία, κυριάκο, πιο τάξη από το Η άλλη, ο τσίπα με τον ανδωλάκι, τον βαρουφάκι και τον, Βαρουφά τον κουτσούπα. Αυτέ είναι οι δύο πρωτάσει που υπάρχουν. Έτσι, να το εμπεδώσουμε και ο Βορύδης το... το έκανε και ο Βορύδης το ίδιο σήμερα το πρωί που βγήκε Αλλά τι πρέπει να αποφασίσουν εδώ πρέπει να αποφασίσουν από τη μια μεριά μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία είναι η πρόταση της αυτοδύναμης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν δεν θέλουν αυτό, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο και μάλιστα διευκρίνησε στην απλή αναλογική το ενδεχόμενο αυτό είναι να βρεθούν με μια κυβέρνηση η οποία θα παρτίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, Κακό από το ΜΕΡΑ25, από είναι το ΚΟΚΟΕ και από τον το κύριο Αμβρουλάκη Δεν θα είναι το κουκουέ. Το έχει πει. Το λένε συνέχεια οι υπουργοί. Θέλουν να κάνουν, Έχουν το αφήγημά του. Θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο. Θέλουν να προειδοποιήσουν τον κόσμο. Δεν ξέρουν πώ το έχουν στο μυαλό του. Το θέμα είναι ότι λένε κάτι που δεν ισχύει. Τώρα θα πει κάποιο είναι το πρώτο που λένε που δεν ισχύει. Έτσι έχουν πολιτευτεί. Έτσι έχουν πορευτεί. Ειδικά οι δύο αυτοί ξεκίνησαν από το Λαός. Ό,τι να είναι, λέγανε. Ό,τι να είναι, λένε. Απλά έχουν αναβαφτιστεί, υποτίθεται, στην αριστεία. Και θα έλεγε κάποιο ότι επειδή έχει και κάποιου ελάχιστου σοβαρού. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ακούει ένα χοντρό ψέμα να το διακινούν από εδώ και από εκεί. ο στη συνέχεια τη συζήτηση είπε ότι το κουκουέ δεν. Για να μην το αδικό, λέει: Το Κουκέ δεν, δεν θα πάρει μέρο. Παρ' όλα αυτά, όμω το λέει στην αρχή. Δημιουργεί την εντύπωση, ενώ ξέρει ότι λέει χοντρό ψέμα. Ο Δε άλλος βεβαίω δεν έκανε καμία επανόρθωση. Να γυρίσουμε όμω την όμορφη βραδιά που πέρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια κάπου στη Δεκελία, έτσι την παρουσίασε, ενώ ήταν πολιτική η βραδιά, η κυρία Μανολίδου. <encima> Σα εύχομαι να περάσετε μία όμορφη βραδιά. Σα εύχομαι να περάσετε μία όμορφη βραδιά. Εμ, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Υπουργό τη Καρδιά μα, ο οποίο τρέχει για όλου μα. Και γι' αυτό όταν μα χρειάζεται, πρέπει να τρέχουμε κι εμεί. Λούλου, ασκόλα, νόμπα, πιού, πιού, πιου Να νάννα, βαλούνι, βαλούνι, βαλούνι, τα τα τα τα. Πά, πα, μαέστρε, καράτε. Χα, χ, συλλαίνα, δι' <Δί με> Πρέπει λοιπόν στις προσεχείς εκλογές και εσείς με τον τρόπο σας να είμαστε όλοι δίπλα του και να λέμε μια καλή κουβέντα για τον Υπουργό μας. Υπουργέ μου, γιάνε μου, το, oh, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιάννη μου το μαντίλι Εδώ είναι ο Γιάννη από την Αφιλαδέφία, μάλλον κάποιο εκεί. Στέ έλεγχο τη παρατάξε που οργάνωσε ε, την πολύ όμορφη βραδιά. Μλακή ταμπουζούγκια. Που λέει η Εγένεια Μανολίδου, γιατί ευχύχθηκε σε όλου σε κείμενα. Έχουνε μια όμορφη βραδιά, φαντάζομαι θα την είχαμε γιατί οι υποκανονικέ συνθήκε, τέτοιο σατερικό καλλιτέχνη θα πλήρω πολλά για να τον δει. Ένοτο τον βλέπει τσάμπε, τον άδων ενώ. Είναι και ο υπουργό, είναι και αντιπρόεδρο, όλο το πακέτο. Αλέξη Τσίπραν, να γυρίσουμε πάλι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι έκανε και αυτοκριτική, μίλησε για την περίφημη μεσαία τάξη και το τι ακριβώς πέρασε αυτή η τάξη από, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ Δεν υπάρχει αφιβολία ότι η μεσαία τάξη ήταν, αν θέλετε, ο εύκολο στόχο όλη την περίοδο του των μνημονίων Η μεσαία τάξη είδε να έχει τεράστιε απώλειες, ιδιαίτερα την περίοδο Τη διακυβέρνηση από το 10 ως το 2015. Την περίοδο τη δική μας, ε, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, είχε μια αύξηση εισοδήματο, όμως είχε επιβάρυνση και αδικήθηκε. Εγώ το έχω πει πρώτος. Είπα ότι αδικήσαμε τη Μεσαία Ιδίω με τον συνδυασμό φορολογικών βαρών και ασφαλιστικών βαρών. Δεν ήταν όμως επιλογή μας. Δεν ήταν όμως επιλογή μας. Δεν ήταν όμως επιλογή μας. Ποια επιλογή ήτανε και πώς ακούγεται αυτό, Όταν ένα πρωθυπουργός, πρώην, μπορεί να είναι και επόμενο, να λέει ότι κάναμε κάτι πολύ σκληρό σε μεγάλη ομάδα του πληθυσμού που δεν ήταν επιλογή μας. Πώς το ανέχει το ίδιο να το λέει, πώς νιώθει ο κόσμος από κάτω όταν ακούει τον πρωθυπουργό να λέει ότι δεν ήταν επιλογή μας, το κάναμε παρόλα αυτά. Και πώς ξέρουμε ότι αύριο μεθαύριο, αν ξαναγίνει πρωθυπουργός, δεν θα κάνει κάτι που δεν είναι επιλογή του. Δεν θα κάνει δηλαδή κάτι που κάποιο άλλος θα του πει. Για χή, ψη, Ωμέγα ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου λόγου. Πώ βγαίνει και το λέει, το θεωρεί επιχείρημα αυτό ότι κάναμε κάτι να καταστρέψαμε, κλείσανε μαγαζιά, φτωχείναν άνθρωποι, πήγαν στο εξωτερικό άλλοι άνθρωποι, πέρασαν άσχημα, είχαν την αγωνία με όλα τα ψυχολογικά, αλλά δεν ήταν επιλογή δική μα όλο αυτό. Και γιατί τότε να μπει στην πολιτική για να κάνει πράγματα που θέλουν άλλοι. Όχι αυτά που εσύ μα λε ότι θα τα κάνει με όποιο κόστο. Ερωτήματα απλά, λογικά. που νομίζω δεν έχουν καμία σχέση στη σημερινή πολιτική ζωή. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αδικήσαμε τη μεσαία τάξη, όχι από επιλογή, αλλά διότι έπρεπε να φέρουμε εις πέρα σε ένα εθνικό στόχο που ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια. Μα δεν θα μπαίναμε στα μνημόνια. Γι' αυτό ψηφίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, για να μην μπούμε στα μνημόνια, ώστε να μην αδικήθει καμία τάξη και να μην αδικήθ Ωστε να έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό που δεν θα του λένε οι ξένοι τι να κάνει. Αυτά μα λέγανε. Και θα ήταν και μέρα μεσημέρι που θα βγαίνουμε από τα μνημόνια. Που θα σταματούσαν τα νταούλια. Και ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν θα έλεγε όχι. Γι' αυτό ψηφίστηκε κάποιο, ο Αλέξη Τσίπρας, Για να μην κάνει όλα αυτά. Ωστε να μην έχουμε και αδικημένε τάξει. Ώστε να μην έρθει κάποια στιγμή που να λέει Εγώ έκανα αυτό που δεν ήθελα. Αλλά μου το πάνε να το κάνω. Γι' αυτό ακριβώ είχε βγει. Γιατί αν ήταν να... είχαμε κυβέρνηση που έκανα ό,τι θέλαν οι άλλοι, είχαμε κυβερνήσει. Είχαμε πολιτικό προσωπικό. Ψηφίστηκε για κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι. Έκανα ακριβώ το ίδιο και τώρα που ο Μητσοτάκη κάνει αυτά που κάνει, ζητάει να έρθει ο ίδιο πάλι για να κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Αλλά δεν ξέρουμε τι συνθήκε θα επικρατούν στο 1, 2, 3 χρόνια και τι θα ακούσουμε μετά σε έναν άλλον απολογισμό μετά από 10 χρόνια. Να λέει πώ εκβιάστηκαν, πώ πάτησαν στι αυταπάτε του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνη. Ποιο πιστεύει αυτά που λέει και αν ο ίδιος πιστεύει αυτά ακριβώς που λέει. Νομίζω όμω αυτό που ακολουθεί το πιστεύει. <χει> και φτάνω προς το τέλος. <χει> που είναι ταυτόχρονα και η απάντηση σε ένα υπαρξιακό ζήτημα. <χει> <χει> να το πω με απλά λόγια. <χει> Όποιο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Λούλου, μια να, του Έον κάλιο σου υπήρχε. Όποιο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Λούλα να καρμέ. Λευωίτε τρε. Αδέσσω solamente. Υμμένο και δέντε. Όποιο δεν προσαρμόζεται, Πεθαίνει. Ας είναι το χώμα που θα τον σκεπάσει Εδώ τελείωσε το τραγούδι, ολοκληρώθηκε μοντάξτε Γι' αυτό μην ταράζεστε Ο πέτσα το έχει πει, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά Πέτσας, μέλος μιας κυβέρνηση, Η οποία διαπρέπει στη χώρα μας Το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι Κάθε μέρο περνάει, πάει από το καλό στο καλύτερο αυτή η κυβέρνηση Φέρνει και ανάπτυξη, φέρνει και νέα ήθη Η λέξη ήθο έχει ταλαιπωρηθεί σε αυτόν τον τόπο. Αλλά κάθε κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να τον, τον όρο και τη λέξη, να τον και την ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα από τα παραπολιτικά: 2, 11, 10, 80, 80 Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Εμφανίστηκε στο φεστιβάλ τη Κνέστη στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Ήταν πολύ ωραία από ό,τι είδαμε και μάθαμε. Την Πέμπτη εμφανίστηκε στο φεστιβάλ τη Κνέστη στην Αθήνα. Θα είναι πολύ ωραία, φαντάζομαι. Παραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί εδώ. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, εκεί μα ακούτε τώρα ζωντανού, μετά ηχογραφημένου. Στο YouTube επίση, το Ελληνοφρένια Official, μα βρίσκεται και μα ακούτε. Από κάτω έχει και κάτι σχόλια να κάνετε, να πάρετε μέρο στη συζήτηση που διεξάγεται εκεί, με όρου Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού. Κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις σε λίγο εδώ. Έπρεξε, να... Δεν ακούγεσαι, να δεν ακούγε τη μαλακιά που λέτε, δεν ακούγεται. Λέω, έλα ρε Αμποστόλη, μα έπρεξε με το τού και του να πούμε, σε παίρνουν 10 λεπτά. Τι έγινε, να σου πω, Όλοι οι άπαλοι έχουν μαζευτεί στη Βουλή. Ο Κωστάκη παθαίνει ρήξη χειαστών παιδι Ο Αντρουλάκη παίζει μπάστι να πούμε, παθαίνει ρήξη χειαστών. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα να πούμε. Ε, Παλύτε, δεν είναι θα... ολικυριακό που το πάει το αφήνει. μπαλάκι αφήνει, του τένη πέρα, Τίποτα, θέλει και εγώ θέλει, μπράβο. Έλιω. Θέλω να σε μάθω να θέλει να έρθουν τα παλάτια σαν κιδού. Και μερό κατεβάνι, ε! Μερό κατεβτωμένοι, είτε καλά. Καιλα σε μέρα να σου μάθω για κολπάκια. Πώ σα τυπά και πώ θα Το άλλο ο Πέτσα, να πούμε δεν έχει βάλει μυαλό. Κριτικάρει όλου του πολίτε να πούμε αν μπορούν να τα βγάλουν πέρα ή όχι. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Χαίρεστηκε γιατί τη φοβάται μήπω δεν ξαναβγεί. Ούτε τώρα έχει βγει. Α, δεν πέρα. είναι εκλεγμένο βουλευτή. Διορισμένο είναι. Α, Τον έχει διορίσει πέρα. υπουργό Μητσοτάκη. Ακριβώ. Σιγά μην η λίστα Πέτσα από εκλεγμένο βουλευτή. Διορισμένο. Σωστό. Γι' αυτό κουνιέται. Είχα να σε πάρω 10 μέρε, γι' αυτό τα λέω εντάχει όλα να πούμε. Καλά έκανες. Τα είπαμε τέλος. Να είσαι καλά. Έλα ρε Πολιτική αλήτη όλο το κλίνει βιαστικά. Εγώ θέλω να είμαι πολιτικό αλήτη και εσύ σε πολιτική μαντάμ. Έχω κόλλημα μαζί τη, δεν υπάρχει πουθενά. Τη αρέσει να μας πολιτικό αλήτη και εσύ σε πολιτική μαντάμ. Και εγώ γουστάρω να είμαι μαντάμ. Έλα να σου πω. Αυτό ο Σιριζέο χάρηκε που του έβγαλε από το λάκκο. Έτοιμο ήταν από τόσο ωραία λόγια που σου λέγε να σου πιάσει το γρύλο, Έτοιμο. Μπομπόμπομπομπομπο να μην σε ναι, ναι, να, ναι. Προσέχει. Πες, πες. να προσέχει. Λοιπόν, και εκτό από τα άλλα, άκουσα σήμερα από το Τζίμιο ότι θα γίνουμε και Σουηδία και Ελβετία. Δεν είναι δυνατό να περιμένετε ότι η χώρα θα γίνει αυτόματα Σουηδία και Ελβετία. Κάνουμε το προνόμιο, Έχουμε λοιπόν, πολλά να γίνουμε. Έχουμε γίνει Δανία στο ναι. παρελθόν. Πολλά. Τόχο μα η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Αυτό σου λέω. Επειδή εγώ είμαι στη Δανία, λέω να χάσουμε το προνόμιο. Θα το πάρουν τώρα οι Σουηδοί και οι Ελβετοί. Όχι, Ρεγά Μότο. Mm. Τώρα τελείωσα. Τώρα είμαι μια χαρά. Α, και εντάξει, και τώρα σε κλείνω. Καλό για. αγώνα, καλό αγώνα, για. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Καταρχή σου έχω μου καλό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και να προσέχεις, να προσέχεις, γιατί αυτοί κάνουν πολλά προβοκάτσια. Το λοιπόν... τι δε... κάνουν προβοκάτσια. Ε, ξέρεις εσύ ποιος σε κυνηγάνει. Α. Πας φέρνει το στή. Αντί να λες, μπί, θα λες ο αρχηγός... Πειδιέται και έλειξε. Εγώ το έχω αλλάξει κάπω. Τον έχω αλλάξει, λέω ο Μιτσοτάκη ο Γάμα. Και αυτό καλό. Δεν είναι Α, ο Τρίτο, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ο Τρίτο. Όμω όλοι <σχερ> καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν είναι στο Facebook, λέει η Μαρέβα. Έλα καλή μεν, εμεί δεν αγχωριέται. Δεν είσαι μόνο εσύ ο Μιτσοτάκη, υπάρχουν κι άλλοι. Σωστό. <Το> Επίση, μπορεί, εγώ αυτά να τα έλεγα τον Δημήτρη Μιτσοτάκη, τον Εντελέχια. Που είναι φίλο <Κερ> μου και έχει χαθεί να του λέω Μιτσοτάκη, γάμια. Γιατί δεν έχει πάει τόσο καιρό τηλέφωνο. Αυτά. Να είσαι καλά. Προσέχει, αγόρι μου να <Μλήμα> προσέχει. και ένα άλλο κοίταξε να δεις είδα και είπαθε μου φαίνει τώρα θα το κλείσει η νύφη μου 3 τα τραπέζια κλειστά είναι τα πιο πολλά ρε. τα δικά μου στο φάλληρο πες να το κάνει έγκαιρα ναι αυτό της είπα να το κάνει έγκαιρα από τώρα έχουν κλειστεί δεν είναι μου κάνει ωραία δε. το τώρα θέλω να ρωτήσω τον οικονό μου γι' αυτό δεν μείνει καμιά δουλειά γι' αυτό θέλω να κλεισόμαι ωραία δε, το δες για να προλάβετε Έλα ρε Αποστολάκι. Αποστολή. Έλα. Τι έγινε. Απροσάρμοστο και αλήτη. Πολιτικό. Γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλητία. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, πολιτική αλητία δεν είναι αυτή που κάνει ο Ευαγγελάτο να δείχνει αυτό το πάντων που μπάτει στη Θεσσαλονίκη και να μην δείχνει του μπάτσου όταν χτυπάει του φοιτητέ. Δεν του πατήσανε, πατήσανε, πατήσανε κάτω. Του πατήσανε πάνω. το ίδιο τι να κάνει και ο Ματαντζής; Το κοιτάει κάποιος με καθαρό φλέμα; Σάστησε; Δεν έχει ξαναδεί Όχι, δεν έχω ξαναδεί Αυτό σου Σκέψου Τι να είναι; Άι, Lulu, Nana, Carme, Ακούστε με, γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια που θα πω. Αυτά που σας είπε ο Τσίπρας δεν γίνονται. Κρήμα και είχαμε επενδύσει τόσα πολλά. Σε αυτά που μας είπε ο Τσίπρας δεν πειράζει, θα πορευτούμε. Και χωρίς αυτά αφού δεν γίνονται. Ε, τα, και τα δικά μας κανάλια και φαντάζομαι όλοι του πλανήτη αυτή την ώρα μεταδίδουν ζωντανά με ειδικέ εκπομπές του πλανήτη. Σίγουρα τη Βρετανία. και κάποιων χωρών, μεταδίνουν την τελετή της κηδεία, της Βασίλισσας Ελισάβετ από το Αβαΐο, πλάνα, ηγέτες, συγκίνηση, μετάλλια, πολλά μετάλλια, φοράνε όχι ένα και δύο, υπερβολή. Ο Κάρολος βλέπω τώρα πάνω από 15 μετάλλια έχει κρεμασμένα στο πέτο του, το ίδιο και ο γιο που είναι και πιο μικρός. Ο πρίγκιπα, πού τα απέκτησαν, τι έκαναν και τα απέκτησαν. Τα μετάλλια είναι το θέμα. Ή τα εκατομμύρια που έχουν ω περιουσία. Μεγάλη συζήτηση. Πάντω τώρα γίνεται η κηδεία. Και αν θέλετε, δεν θα, θα γλιτώσετε μέχρι το βράδυ. Θα πέσετε πάνω σε αποσπάσματα. Γενικώ, βασιλιάδε, καπέλα. Πολλά καπέλα. Πάρα, πάρα πολλά καπέλα μέσα στο ΑΒΑΗΟ. Και θλίψη και αναλυτέ. Βλέπω το ζαμπούνι τώρα στην ΕΡΤ. Είναι αναλύουν κάθε κανάλι για να. Αναλυτή για να μας λέει τι βλέπουμε Εδώ στα δικά μας έγινε χθε η πορεία για την μνήμη του Παύλου Φίσα Ήταν και η Φίσα, όπως κάθε χρόνο σε αυτήν την πορεία Και πάει δημοσιογράφος και τη κάνει μια ερώτηση Συνάδελφο της και μιλάει για τη θυσία, θυσία του Παύλου Φίσα Είναι μια μεγάλη απώλεια, αλλά είναι και μια μεγάλη θυσία ενάντια. Όχι κυρίες μου, δεν το είναι πάτι... θυσία. Μού, είναι, είναι δολοφονία. Τον σαν φασίστες, οι φασίστες αυτή τη χώρα που το σύστημα τους έβγαλε επάνω. Δεν θέλω να πω για θυσίες. Τη θυσία την πήρε ο αντιφασιστικός κόσμος στην πλάτη του και τη σηκώνει. Όχι, μια στιγερή δολοφονία, για καιρό ειρήνη, στο σπίτι του πίσω στο το σπίτι του και φτάνε και σκοδόσαμε δεν θέλω να ξανακούσω για αυξησία Δίκαιη, η αγανάκτηση η Μάγδα προφανώς δεν είναι θυσία. δολοφονία ήταν από χέρι φασίστα από ένα σύστημα όπως είπε και η Μάγδα που έβγαλε τους φασίστες γιατί ήταν οι συγκυρίες τέτοιες και σε κάθε τέτοιες πάντα βγαίνουν οι φασίστες ω το μακρύ χέρι των εξουσιών των κυρίαρχων αντιλήψεων για να κατατροπώσουν κάπως τις όποιες λαϊκές αντιδράσεις και δικαίως εδώ αντιδρά και δεν είναι το θέμα ότι τις δολοφόνησαν το παιδί αυτό συνέβη το 2013 είναι τι έχει ακούσει και τι ακούει ακόμα ακόμα τι ακούει γιατί διαβάζω πάλι στο Twitter διάφορο το έχει πάρει λεφτά για τη δολοφονία του Παύλου Φύσα, α, α, α, α, α, τελείως παράλογα όλα αυτά, δεν υπάρχει ίχνος απόδειξης, δεν θα μπορούσε να το είχε κάνει μια μάνα, ειδικά η συγκεκριμένη. Και τι ακούει ακόμη και από τον δημοσιογράφο χτες, τόσα χρόνια μετά, σε μια πορεία που λες θα είναι μια πορεία κανονική, όπως γίνεται κάθε χρόνο, να την εκνευρίσει, γιατί εκνευρίστηκε και πολύ λογικά εκνευρίστηκε, όταν ακούει στοιχείο του ανθρώπου. Να μην μπορούν να πουν τα πράγματα με το όνομά του γιατί είναι και μεγαλωμένα επαγγελματικά αυτά τα παιδιά σε ένα περιβάλλον, δημοσιογραφικό, που δεν πρέπει να λέγονται όπω πρέπει τα πράγματα και βρίσκουν άλλου τρόπου και δρόμου για να εκφράζουν τη δολοφονία, την καθαρή δολοφονία του φασισμού. Γιατί αυτό ακριβώ είναι ο φασισμό. Τέλεια όλα αυτά. Πάμε σε κάτι που έγινε σήμερα το πρωί. Είναι στο ένα παράθυρο καλεσμένος ο Γιώργο Τσίπρα, ξάδερφο Τσίπρα, στο άλλο παράθυρο είναι ο Άδωνης. Ε, κύριε Τσίπρα, εγώ. θα σας παρακαλέσω <συσχελίου> θα μου μιλάτε με σεβασμό. <συσχελίου> δεν είμαστε φίλοι <συσχελίου> από το δημοτικό ήθιο μα. <συσχελίου> πολύ καλά Ξεκίνησες είμαστε του Και εγώ Υπουργός. πολύ καλά. Παρακαλώ Όχι. πάρα πολύ να μου με σεβασμό. Αν δεν σα το μάθανε σπίτι σας Θα σα το μάθω εγώ. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Μελάτε να πατήσει. πολύ είναι, αυτό. Έτσι, Εδώ Εδώ αυτό είναι ούτε σας Το έτσι θα είμαστε στο Ούτε στο σπίτι και Ούτε στον Θα με μιλάνε στον ελληνικό. Πολύ καλά κάνει και θέλει όπω από ελληνική ταινία η τσατσά, τότε τον όρο στο όργανο. να τις μιλάει στον πληθυντικό, να γυρίσουμε λίγο στα καλά της πολιτικής ζωής εδώ, στα ευχάριστα γεγονότα, την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Για τη δραστική μείωση λοιπόν των λογαριασμών ενέργειας, που είναι το ζητούμενο για κάθε πολίτη σήμερα που μας ακούει, επανακρατικοποιούμε τη ΔΕΗ, ανακτούμε τουλάχιστον τον 51% του δημοσίου στο μετοχικό της κεφάλαιο. επανακρατικοποίηση ΔΕΗ σημαίνει 100% στο λαό, στο δημόσιο, για να μπορείς να κάνεις και παιχνίδι. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγορεύονται. Και θα έρθει πάλι, μετά αν γίνει Πρωθυπουργό και θα λέει ότι δεν θέλαμε να το κάνουμε, εμείς θέλαμε να την επανακρατικοποιήσουμε, αλλά δεν μα άφησαν για χύψη ο μεγαλόγους δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που σα είχα μετάξει τότε στην ΔΕΘ. Δεν μπορεί καμία μεγάλη επιχείρηση, να την πάρει το κράτος. Γίνεται τώρα με κάποιους λόγους και για κάποιους συγκεκριμένες υποσυνθήκες σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της κρίσης και αυτό ακριβώς δείχνει την ανάγκη να είναι όλα αυτά στο κράτος. Αλλά όμως εδώ Αλέξη Τσίπρας τώρα ε, λέει αυτά που λέει, για να τα ακούσει από κάτω, ο κόσμος και να δημιουργηθούν οι σχετικές... Εντυπώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Για να προστατέψει, να ενισχύσει, να τον πάει παραπέρα τον ανταγωνισμό και χρησιμοποιούν σε όλε τι χώρε, όχι μόνο εδώ, τι υποδομέ τη κάθε ΔΕΗ για να θησαυρίζουν οι άλλε εταιρείε. Οι πάροχοι, όπω πολύ καλά του λέμε και ξέρουμε όλοι, πως έχουν θησαυρίσει και εδώ υπάροχοι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και μέσα στην κρίση. Ενώ στενάζουν τα νοικοκυριά με του λογαριασμού που στέλνουν οι πάροχοι. Αλλά ω τώρα, μέρο δεύτερον. Έλα! έλα, Πού είσαι μια ώρα, ρε! Συγγνώμη, έμιλαγα κι αλλού. Να, ναι, να σου πω κάτι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα. Everyone, uh, καλησπέρα Να σου πω κάτι. Μπορεί να μου πει πώ γίνεται να είναι ό,τι είναι η χώρα. Έτσι, λέω εγώ μια απορία τώρα, ειλικρινώ σου μιλάω. Και να ακούω τώρα, τώρα δύο το δικό σου, ότι προηγείται η νέα δημοκρατία σε γκάλοπ, λέμε 9, κάτι. Είμαστε σοβαροί, δαποστόλοι. Με 9, εγώ νότασα με 23, προηγείται. Να σου πω κάτι άλλο. Θα σε πω πολύ μαγκά, μα Παναγία, ψάχνω σε όλα τα σάρια. Site, να βρω το ηχητικό Ή τέλος πάντων το βίντεο Η γιούχα που έφαγε Η κεραμέως στο... όταν έκανε για το Ακρόπολη Στο Ολυμπιακό Στάδιο Α Τα δεν το έχω να πάει χαμπάρι αυτό Δεν υπάρχει χαμπάρι Ναι Λέν, Μια εβδομάδα έγινε Πήγε να κάνει τώρα πάντων, δεν ξέρω την ένα Κάπου αλλού είδα που πήγε σε ένα σχολείο Και είπε ένα παιδάκι ο μπαμπάς μου λέει ότι έχεις βιζάρες Όχι όχι όχι Αυτό διάβασα <laughs> Όχι ρε, μην είσαι τρελοκομείο τώρα. Αλλιώ θα φύγει! Μην με αγάπη τώρα, να σου Α, το στάδιο. Τώρα. Πήγε στο Ολυμπιακό Στάδιο, και έπιασε το μικρόφωνο και είπε και κάποιο από του διοργανωτέ: Είναι κοντά μα η κυρία Ανήκη Κεραμέσου, Υπουργό Παιδεία. Το ίντερνετ το γράφει στα site. Αλλά το βίντεο και το ηχητικό το έχουν αφαιρέσει. Α, έφαγε, αχ, αυτό να το τη, έφαγε τη γιούχα τη ζωή τη, φίλε. Βρέστο να σε παραδεχτώ. Άντε, σήκωσε το δω, απάντα ρε. Απαντάω Ε που λέω απαντά ρε, τίποτα Τώρα που μιλάω τι είναι, δεν είναι ότι απαντάω Τώρα μιλήσεις, αφού μιλεις από το σέκο. Ναι, εσύ πρέπει να μιλείς πω εδώ, έτσι πάει το σαβουαρντί Σε περίμενα Α, δεν περίμενες πολύ Ναι, ναι, ναι Να το φιλαράκι παιδί, νιώθω πολύ θυμωμένος Για πες μου λίγο αυτό το μου Πανεπουκράτα και χμάλωτοδο το κοριτσάκι στον παγράτη, βγήκε δημόσια και είπε να πούμε ότι έχει βίντεο και τέτοια, ποιο κράτη από τα αρχή φυλλα. Α δεν ξέρω. Πήδηξε το άξονα βγήκε αυτή τη μαλά να πούμε και είπε ότι έχω βίντεο και τέτοια με το κοριτσάκι κι αυτά. Δεν μιλάει κανένα, σα αγγελία τίποτα δεν υπάρχει. Γενικώ οπότε βολεύει υπάρχει, αλλά δεν, δεν βολεύει πάντα. Φού να σου γάμι, Σε τέλο πάντων, ρε, φίλε θα γίνει επανάσταση στήλε. Έλα τώρα, πάνω πάει σε σεζόν έχουμε άλλο δουλειέ. Α ωραία. Έλα ρε, γεια σου, σωλιά μου, γεια σου, γεια σου. Σωλιά μου. Τι κάνεις, καλά, καλά. Λοιπόν, κοίτα σου που, ακούω το σύνθημα συνέχεια με μπιπ, μπιπ, μπιπ. Αυτό το μπιπ κακουράζε λίγα Οπότε καλή δεν θα ήταν το μυτσοτάκι γελιέσαι. Γελιέσαι. Όπου για ξύπνη από την Κρήτη που μας έφερες γρήπη. Να, και, Α, και, γελιέ, ναι. Ναι. το μετά γελιέσε. Var gene. Pa fik zot tsakamis? Yes, yes, yes, yes. Ne daks. Ne kalis pera? Kalis pera? Ehm, politika Echo Party. Ehm, bora milisome ton Apostoli Pantagiani. Oi thios. A Apostoli phonis apo Italyotiki apo Μπορεί. Ε, μάλιστα. Ο Τσολιάς, ε. ε. Και στον καπιταλισμό η ελληνοφρένεια, όπου τη συμφέρει. Δεν πηγαίνει από το ΡΙΑΡΣ στα παραπολιτικά Καπιταλισμό έχουμε. Θα σας λαγκώσουμε τα λαρίγκια. Μην αγχώνεστε. Έγινε, ευχαριστώ. Α, το λήξαμε. Ωραία. Ναι, καλημέρα σα. Καλημέρα. Είστε δημοσιογράφος. Ναι, είμαι μέλο τη ΕΣΥΑΡ, α πούμε. Ναι, ε, μια πληροφορία ήθελα να μάθω, αγαπητέ μου. Είχε πει ο Πρωθυπουργό ότι θα δώσει κάποια επίθεματα Χριστούγεννα μέχρι αυτοί που έχουν 800 ευρώ. Ναι, ετοιμαστείτε, θα πέσει χρήμα. Ε, είμαι μέσα σε αυτό. Εγώ παίρνω 4,5 κατοστάρικα λόγω αναπηρία. Νομίζω ότι δίκαια. 4,5 κατοστάρικα σα δίνουν λόγω αναπηρία. Μάλιστα. Και φτάνουνε. Πάρα πολύ φτάνουν, δεν Α, το λέω κι εγώ. Μάλιστα. Μηντσοτάκι να ψηφίσετε. Μηντσοτάκι να ψηφίσετε, δίνει λεφτά. Τι να με σκάνει ο Μτσοτάκι. Πώ να μα δώσει αυτό, Τι χαζώσει, Μου χωλάμε για ποιο τάξη ψηφίσω, Για όνομα του Θεού. Μα αν είναι δυνατόν. Δεν μου Θα πάω στο λογιστή μου να κάνω τη διαδικασία. Εγώ λέω να πάρει η ιδιωτική εταιρεία Security να σα φιλάει τα λεφτά που θα σα δώσει. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου, Μεγάλη σκέψη και δεν σε ευχαριστώ. Να σε καλά. I, Lulu, na, na, carme, be, be, be, be. Και φίλοι, ακούστε με, γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια που θα πω Αυτά που σας είπε ο Τσίπρας δεν γίνονται Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Αλέξη Τσίπρα Που μας λέει αλήθειες και μας προειδοποιεί για όλα αυτά που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα Ο Ανδρουλάκης, μένουμε στην ίδια κυβέρνηση, την προοδευτική που είπε και ο Τσίπρας Ήταν η πιο προοδευτική κυβέρνηση, λέει του τόπου Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, Τσίπρας Δη Ό,τι καλύτερο θα έχουμε ζήσει, το περιμένουμε και αυτό πώ και πως. Ο Αδρουράκη λοιπόν, μιλώντα προχτέ στην Θεσσαλονίκη, έκανε μια παρομοίωση η χρησιμοποίησε αλλονόν παρομοίωση για άλλον παρομοίωση για τον εαυτό του. Και θέλω να είστε στη δική μου θέση. Θα σα άρεσε αυτά τα χιλιάδε τρόλ του διαδικτύου που έχουμε πληρώσει με του φόρου μα και που ανήκουν στι παράγκε τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα μιλώ την παράγκα του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας έχουν στοχοποιήσει προσωπικά και να λένε για πρακτοριλίκια, για συνωμοσίες, για Κινέζους, για Ερντογάνικου, για όλα αυτά. Γελάει βέβαια και το Παρταλό Κατσίκι. Γιατί μέχρι προχθές ήμουν ο Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, ήμουν ο Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, ο Σκληρός, ο Εθνικιστής και τώρα ξαφνικά θα με κάνουνε Ερντογανικό. Ο τρελό έγραψε ότι ο Ανδρουλάκης είναι κολοκοτρώνης των Βρυξελών. Πραγματικά πιο τρελό είναι αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρομοίωση. Και δεν είναι ότι το έγραψε κάποιο ή κάποιοι. Το πίστευε. Και ο Ανδρουλάκης θεωρεί ότι αυτό του κολοκοτρώνη των Βρυξελών. Ποιο άλλο είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια παρομοίωση. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του κολοκοτρόνη. Είμαι και παιδί του Άλλο πάνε και έρχονται. Ο βίντεο ένα Παλιά. Όταν ήταν υπουργό τότε με του στρατηγού ανέμου λοιπά Κάποια στιγμή είχε πει ότι νιώθει ότι είναι παιδί του κολοκοτρόνη Ο ένα είναι παιδί του κολοκοτρόνη ο άλλο είναι ο ίδιο ο κολοκοτρόνο. Πάνε μια χαρά, παίρνουν την αγωγή του από ό,τι φαίνεται και οι δύο και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα προτάσει για το τι ακριβώ θα πρέπει να κάνουμε τον χημώνα για να ζεσταθούμε, αν δεν υλοποιήσουμε το πολύ ρεαλιστικό σχέδιο τη κυβέρνηση, να αλλάζουμε καυστήρε. Πάνω ένα χρόνο ανάλογα με τα παγκόσμια οικονομικά παιχνίδια. Η επιδότηση θα είναι γενναία ναι. όπως γενναία είναι όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Όμω, η αύξηση του φυσικού είναι τόσο πολύ μεγάλη που τη, με τη γενναία επιδότηση πάλι το φυσικό δεν θα είναι ακριβό. Γι' αυτό και λέμε όποιο μπορεί φέτος το χειμώνα να βρει χωρίς να βρίσκει σε πίεση, χωρίς να κατασταθεί οικονομικά, να μπορεί να κάψει και κάποια άλλα πράγματα. Βολάνη. Βολάνη εδώ επεκτείνει τη σκέψη του Άδωνη γιατί λέει να κάψετε και άλλα πράγματα. Είχε πει τότε ο Μητροπάνο και οτις Τι Φωτογραφίε. και δεν μα διευκρίνησε τι ακριβώ να κάψουμε. Πάει ο νου μα. Τίποτα. Βιβλία θα θέλει να κάψουμε Άδωνη Γεωργιάδη για να ζεσταθούμε. Αλλά όμω εμεί βάλουμε το βολάνη για να βγάλουμε τι όποιε αρνητικέ υπόνοιε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά ακριβώ. κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Τρίτο μέρο του λαού κολλάει στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα μην τα πούμε αύριο. Γεια σα. Πολιτική αλήθεια παρακαλώ. Θα να κατέψει όλα ρεμά. Πολύ γουστάρω. Πολύ γουστάρω λιγνά σου μιλάω. Τα ανακατέα και με τα μάτια. Τα ανακάτεμα αυτό που του κάνει, που του λέει την αλήθεια μέσα από τη άτυα, αυτό που καίει πιο πολύ. Καταλαβέ. Δεν νομίζω την οχλή βρισκό. Του εννοχλεί σου λέω του ενοχλεί πάρα πολύ για την ζώα, γιατί του ενοχλεί. Καταλαβαίνε. Για να καταλάβει πού έχουν φτάσει. Κατάλαβα. Όπω ο πατέρα μου που σου κομποεί είναι ελληνικό ο άνθρωπο. Είναι εντανο χρόνου. Και γεννά η μάνα μου στην αδελφή μου την μικρή. Αν τη βγάλει ο πατέρα μου, Νικολάγευνα. Νικολάγευνα. Νικολάγευνα. Α, δεν πάει και ο πατέρας σου Σοβιετικό όνομα. Νικολάγευνα. Κατάλαβα, κατάλαβα, αλλά πάει απλά λοιπόν. μου κουμπώνε διάφορα πράγματα τώρα για σένα. Και πάει λοιπόν και λέει, δηλώνει, α πούμε το παιδί, να το κάνει Νικολάγευνα. Ο παπππ, ενώ είναι ορθόδοξη η και πιο ισχυρή η από μας δεν δέχεται να το βγάλει επειδή είναι όνομα, και τελικά με να πούμε Νικούλα. νικούλα, πα, πα, πα, πα. νικούλα, νικούλα, νικούλα. Β, και Τι. Νικούλα. Τι. Νικούλα, Χαράλαμπος. Καταλαβαίνεις, δεν ακούγεται σωστά Νικούλα. Θυμάσαι που ένα παιδάκι μικρό σε ένα φεστιβάλ... Όχι αλλά ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα φω που ερχόταν μαζί σου. Τι. Θυμάμαι ένα φω που ερχόταν μαζί σου. Κημέρα ξημέρων, αλλιώ. <χε> Αυτό θυμάμαι. <χε> δεν είναι φως Δεν είναι φω μέρας ημέρα. Φερόντα σου. Είναι λουλούδι που τη νύχτα με ξυπνά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει στο φεστιβάλ κρυνέο Ποιο, παιδί, ούτε που σ' άκουσα. Ποιο. Λοιπόν. Σε ένα φεστιβάλ κρυνέο διοικητή μου και η αδερφή μου με τον Άρη, τον μικρό. Τον τον Άρη. Όχι κάτι, Ματρέα, η γλώσσα πάει στην αλήθεια όμως ρε φίλε. Ναι. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Όπως είπε ο άλλος... Πάκεις άλλα σημεία κρίση. λίγο να το μελετήσεις. Τέλος πάντων, ναι. επίθεση λέει η Ουκρανία στη Ρωσία. Έτσι δεν είπε αυτός. Mm. Και μετά είπε όπου οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Ξήκανε επίθεση. Η Ουκρανία ναι, πούρασες, Έλα Έλαβε. Ρε, έλα. έλα ρε. Ακόρα τώρα με αυτό που είπε τώρα ο άλλο διαφωνώ που είπε ότι και καλά η δεξιού δεν θα ασχοληθούμε με το ίδιο είθω του Κουκουέ. Το θυμάσαι που θα πάει λέει τώρα στο φεστιά του κοινέ και δεν θα ασχοληθούμε το δεξί. Επειδή οι δεξι είναι τόσο μαλάει αυτή τη δεξή. Δεν είπα η, η έκτυπη την καραμαλική δεξιά, η οποία το παίζει ότι είναι υπέρ του κουκουέ, ρε, παιδί μου και ότι εντάξει, πρόβλημα μα είναι το Πασό και με του κουκέδε διαφωνούμε να ξεβόμαστε και επειδή είναι η μαλακισμένη η δεξιά του άδωνη, του, Άδων, του Βορρίδη και όλο αυτό το φασικό στο ίδόν, σίγουρα θα ασχοληθούμε και με το είθου του κουκέ. Είναι τόσο μαλάκε που δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό που κάνουν. Για να δω, θα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γελάσουν ανοί... και τα τσιμέντα. Με ποιο? Με του δεξιού που θα ασχοληθούν με το ήθο του κουκουέ. Μα τόσο μαλάκε <σίλες>, είναι, ναι. Δεν είναι όντω μισοφορεί, δεν έχει κανού να το κάνουν και τον πλεύρη. Και το άλλο που ήθελα να σου πω για το σύνθημα, ρε. Στη γειτονιά μου στην Αιωνία το χωνάζουμε συνέχεια στο γήπεδο. Σιριζέ, είστε? Όχι, βέβαια. Ερευριζέ, εγώ. Θέλω να σα πω την αλήθεια, δυστυχώ είναι 40% Σιριζέ, εγώ δεν είμαι 40% Σιριζέ, παίρνουμε και 10% το κουκουέ α πούμε. Αλλά με το χωνάζουμε συνέχεια. Αλλά δεν πιστεύω να έρθει κανένας άδωνες ή κανένας μισοτάκι να μας πει κάτι. Γιατί μια φορά που προσπάθησε η να έρθει στο σχολείο στην έτυχε κλωτσιδών. Και αυτό δεν το λένε. Πήγε πρώτη, δευτέρα γυμνασίου και άρχισε το κράξιμο. Τρίτη γυμνασίου δεν τόλμησε να πάει. Και στο λύκειο που ήταν προγραμματισμένο να πάει, ούτε καν απ' έξω δεν πέρασε. όλο το λύκειο συνθήματα κατά Πριν παντρευτεί το Χαλβά, μου άρεσε η ισία κοσιόν. Σαν γυναίκα, ρε παιδί μου, πώ να του παρουσιάσει. Περιωρέξω τώρα τι να σου πω και εγώ. Πριν παντρευτεί το Χαλβά, τώρα βάζει και κάτι ρούχα, αγάπησε τα ούτε η μάνα μου σχορεμένη δεν Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Τώρα ξέρει πια μου αρέσει, έτσι. Πια. Αναστασία για μαλλί. Κουκλί, κουκλίζω γραφιστό. Μιλάω Πορι... πολύ σοβαρά το. Κουκλί, κουκλί. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ, γιατί. Έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο. Σε είδα σήμερα κούκλο η συναγόρη μου κούκλο, κούκλο. Έλα. Σήμερα Αλέ, μην... Στο βίντεο εκεί στο... Α, το χθεσινό, ε, Το πρωίνο, το πρωίνο, Εντάξει, έσκησες, πάλι, έλα. Χθεσινό στιακιά. ήταν, σου λέω, όχι πρωί Ναι, μου, εγώ το πρωί το είδα, που ξύπνησα. Α, μπαίνεις στα νέα του ΣΥΡΙΖΑ για να δεις τι γίνεται, να. <laughs>